Αν έχει δόντι του φωνιά και γούστα ματωμένα Αν μαύρισες τον ουρανό και θες να φας και εμένα Μέσα στην καταιγίδα oh. Από την έχω ανοίξει μια κάρτα που να στάσει στο κερατσίδι τι, τι γίνεται, ρε παιδιά, ο δεν είναι καλά. Έχει σε Έχουν πάρει 500 τηλέφωνα. Έφυγε από μακριά, κύριε, έφυγε. τώρα πρέπει να πλησιάζει. Μύρα από την αστυνομία σα τηλεφωνώ. Από την αστυνομία, ναι. <συγερή> Πόσο μακριά, ρε παιδιά. Δεν είναι να έφυγε, μπορεί να φτάσει αμέσω. γίνεται. Αυτό το έργο που βλέπω με το παλικάρι εδώ δεν πάρω θα αρχίσει. Αν για το το παιδί. Δεν έχει τίποτα το παιδί. Να σε ζώα στο γιατρό να δώσετε από τι βοήθεια. Τι μπορεί να του βοηθά του όλου ανθρώπου. Πε μου, τι, πώ πει το να σου πω. Προσπαθήστε να σταματήσετε μαζί σου την ομοραγία, η ανέκηση. Έχει εμποραγεία. Οδηγεί από το 10, πω να δεχτούμε. Πριν ο διοργία από το 10, μήνε γιου κάθουν. Δεν ξέρω. Καλάβει το παιδί. Δεν ξέρω, πώ θα το δικό. Πώς να τον δω, φίλε μου? μου πώς να τον δω? Είναι κάποιος άλλος εκεί που μπορεί να βοηθήσει, να σα βοηθήσουμε. Δεν να εμένα πραγματικότητα. Δεν ξέρω, φίλε μου, το έχει ή δεν έχει τι, τι να κάνω, κάποιον δώσε 10 Απριλίου του 1979, ημέρα Τρίτη, γεννήθηκε ο Παύλο στο πέραμα εργατική οικογένεια. Ο πατέρα ήταν εργάτη, ο Μαστροτάκη όπω τον λέγανε. Δούλευε στην ναυπηγό επισκευαστική ζώνη. Μάλιστα είχε δουλέψει και ο Παύλο Φίσα. Κάποια στιγμή όταν τέλειωσε το Λύκειο εκεί. Η μάνα, Μάγδα Φίσα, εργάτρια σε βιοτεχνία φασμάτων και μετά στο σπίτι να μεγαλώσει τα δύο παιδιά. Όταν γέννησε τον Παύλο, που σου έχει πει ίδια, ήταν 19 χρόνων. Και όπω έλεγε και λέει, τη αρέσει να λέει, μαζί μεγαλώναμε. Μεγαλώσαμε μαζί με τον Παύλο. τα είχε πει σε μία συνέντευξη και μεγάλος μεγάλωσαν μαζί για 34 χρόνια. Για τα επόμενα 34 χρόνια, το 1979 έως το βράδυ της 18 η Σεπτεμβρίου του 2013, 11 χρόνια πριν, όταν ο δολοφόνος Ρουπακιάς μαζί με τα κατακάθια της χρυσή αυγή, κάρφωσε στην καρδιά του Παύλου το μαχαίρι. Το συχαμένο αυτό ανθρωπάκι, Και στην όψη και στην ψυχή, ξάπλωσε στο χώμα ένα δίμετρο γελαστό παλικάρι. Στο ηχητικό, ακούμε τον αστυνομικό πάνω από το άψυχο πτώμα του Παύλου να ζητάει μέσω ασυρμάτου απεγνωσμένα να έρθει ασθενοφόρο στη Τζαλδάρη, στο Κερατσίνη. Από πίσω ακούγεται η κοπέλα του Παύλου Φίσα. Ναι, παρακαλώ. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Έχω, Έχω έναν μαχηρωμένο στο θώρακα. Ναι. Δεν ξέρω δω. Αναμένω Δεν πες μου κάτι. <στοί> τι <στοί> να κάνω; <στοί> Αναπνέει καθόλου. <στοί> Δεν ξέρω. Δεν ξέρεις τι <στοί> Σε ποιο, ποιο σημείο το θώρακα έχει Αν η μαχαιρωθή. Είναι στο, στην αριστερή πλευρά στο... Πού στο, στο, στο αριστερή πλευρά Μπορεί να... Ανάσκελα σταθεί Ανάσκελ, Ή, είναι. Δεν, έχει, δεν έχει επαφή ο άνθρωπος <στονίτρια> ναι. Ε, ε, το, το μαχαίρι που να είναι απάνω <στονίτρια> Το το έχουμε πάρει εμείς Δεν είναι στην πλήγη Βλέπετε να καθόλου ο του Όχι Καθόλου Θα μπορέσετε να κάνετε και συμπιέσεις να σα δω στους οδηγίες. Ε, ε, είμαι έστολος, δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Ε, ε, ε, βλέπετε να αιμορραγή από καπού. Ε, το, το γιατρό, μιλά, ο, ε, Κάνε, με το μέτρι να κάνετε. Τι να κάνετε. Τι να κάνετε. Βλέπετε ένα αιμορραγή Θα γίνω αν στο λαιμό σου σκόνη μες στο μάτι. Μέσα σταυτή αυτή σου ψίθυρος και σύγκριος στην πλάτη Στη σιγουριά σου αγκίδα oh, oh, oh. Πάντα θα ξημερώνει oh, oh, oh. Πριν να ξεκινήσουν όμως αυτά, αυτές οι συμπλοκές Επειδή είχαμε δει κόσμο στην καφετέρια και υποθέσαμε το συσχετήσαμε με τον αγώνα που πεζόταν, ρώ, ρώτησε η γυναίκα μου τον Παύλο, το συγχωρεμένο, Τι έγινε, ρε, φίλε του, λέει, Τι έγινε, Τσακώνονται για τα ποδοσφαιρικά. Όχι, η κυρία, απάντησε. Είναι τη Χρυσή Αυγή. Κάθε τέτοιο γεγονό αναδεικνύει του δύο κόσμου. Και το συγκεκριμένο γεγονό ανέδειξε του δύο κόσμου. λεβεντιά και τα σκουλίκια. Το λαμπερό φω από τη μία πλευρά και το σκοτάδι. Από την άλλη, ο Παύλο Φίσας εκείνο το βράδυ δεν έφυγε, έμεινε εκεί, στο πεζοδρόμιο της Τσαλδάρη. Έκατσε εκεί, αντιμετώπισε το δολοφόνο στα ίσια, σύμφωνα με όλες τις μαρτυρίες. Στητός, με ανοιχτά και προτεταμένα τα στήθη, σαν αετός. Ποτέ δεν θα μάθουμε, το ψάχνω εγώ πάντα και το μελετώ και με απασχολεί, πώς το κάνει αυτό ένας άνθρωπος. Δεν νιώθει τι έρχεται, δεν βλέπει τι γίνεται, ότι βγαίνει κάποιο από ένα αυτοκίνητο με ένα μαχαίρι στο χέρι και έρχεται κατά πάνω του. Ε, δεν νιώθει τι, τι θα συμβεί ή νιώθει τι θα συμβεί, και προσπαθεί έτσι να το ελέγξει. Το πώ συμπεριφέρεται ένα σκουλίκι που κρατάει μαχαίρι, όπω ο Ρουπακιά, μπορούμε να το αντιληφθούμε, είναι το κατώτατο ένστικτο που βρίσκεται σε κάθε άνθρωπο, που έχει μέσα του κάθε άνθρωπο. Ο τυποτένιο άνθρωπο το εκδηλώνει κιόλα. Χειρότερο και από ζώο. Το ζώο σκοτώνει για να φάει. Εδώ ο κάνει το υπέρτατο κακό για να αποκτήσει αξία ο ίδιος και έτσι νιώθει ότι υπάρχει. Και να του πούνε μπράβο τα συχάματα δίπλα του που κάνει παρέα. Κατανοητή αυτή η συμπεριφορά πάνω κάτω, μπορώ κάπως να την εξηγήσω. Τα ζώα, διάνστικτα κτλ. Τη στάση όμω του ανθρώπου που βλέπει το λεπίδι να καρφώνεται ύπουλα στην καρδιά του, βλέπει το θάνατο το ένα μέτρο και. Κάθεται να το ζήσει Αντί να τρέξει να σωθεί Δεν μπορούμε να πλησιάσουμε Να το πλησιάσουμε ακόμη και σκέψη ε, Σε κάποια στιγμή μπαίνει ανάποδα το αυτοκίνητο Και βγαίνει Και τι, απλά τον μαχαιρώνει Ο ίδιος ο Παύλος Συπέδειξε το δολοφόνο Γιατί πήγαν να πιάσουν τον Παύλο Και λέει τι κάνετε εμένα Την ώρα που τον μαχαίρωσε και πάει να φύγει Του λέει με ο πάδερ μου να πάνω Με μαχαίρωσες και Σκοτάδια νησιά, φέγγαρο, λεπίδι, πόνο. Μη όνειρο, ταξίδι, δίχως δρόμο Μπορχή χωρί καθρεύτη Με το που βγήκαμε στο πανάρι της Σταλδάρη πάνω από 15 μηχανάκια και 10 αυτοκίνητα Εκείνη τη στιγμή λοιπόν Ήρθε η ομάδα Δίας. Ήτανε μόνο τέσσερις μηχανές, δεν είχανε προλαβει να έρθουμε όλοι γιατί τους είχαν ειδοποιήσει από τη γειτονιά, γιατί είδανε την κινητικότητα. Εμείς φύγαμε να περάσουμε τον δρόμο απέναντι. Ναι, μας κυνηγήσανε. Εμείς χρηστήκανε σε μια πιλωτή γιατί μα κυνηγάγανε με τα μηχανέκα και τα αυτοκίνητα. Αυτά το βράδυ εκείνο, τα σκουλίκια πάντα βρίσκουν καταφύγιο στο φασισμό. Άλλωστε, ο φασισμός, μεταξύ άλλων, Δίνει και στέγη σε αυτού του τύπου τα αποβράσματα. Και μόνο αποβράσματα μπορεί να συγκεντρώσει σε όλε τι βαθμίδες του, από τι ηγετικέ μέχρι κάτω. Οι σάπιοι με το σάπιο, αγράμματοι, ακαλλιέργητοι, υπάρχουν μέσα στη νύχτα με μαχαίρια, όπλα, μίσο, για κάθε τι που δεν μπορούν να καταλάβουν. Και είναι πολλά αυτά που δεν μπορούν να καταλάβουν. Έχουν αγγιλωτού σταυρού σαν τα στο σώμα του, στη χώρα του Διστόμου, των Καλαβρίτων, τη Κοκινιά, τη Κεσαριανή. αυτοί που δολοφονούν από τη μία πλευρά και αυτοί που τους ψηφίζουν από την άλλη. Η δολοφονία του Παύλου Φίσσα έγινε 18 Σεπτέμβρη του 2013. Έξι 7 μήνες μετά είχαμε ευρωεκλογέ. Η Χρυσή Αυγή πήρε 536.000 ψήφους. Άνθρωποι, 536.000, ξέροντας ότι αυτοί είναι δολοφόνοι, ότι έχουν δολοφονήσει Έλληνα, να παίξουμε και με τους δικούς τους όρου. ψήφισαν, επικρότησαν δηλαδή το... Μία μάνα να είναι με τα μαύρα και να πηγαίνει να φυλάει το τσιμεντένιο μνημείο αντί για το γιο τη. Στι εκλογέ του 2015, 388.000, που πια είχε ξεδιπλωθεί πλήρω η δράση της Χρυσή Αυγή, των φασιστών, 388.000 άνθρωποι ψήφισαν πάλι τη Χρυσή Αυγή. Ένα κόμμα που εκπαίδευε τάγματα εφόδου, που μιλούσαν για όπλα, που είχαν κυκλοφορήσει βίντεο με όπλα, μαχαίρια, ε, παραγγέλματα στρατιωτικά που κάνανε αυτά που κάνανε, που είχαν προηγηθεί αυτά που είχαν κάνει στου εργάτε του Πάμε, αυτά που είχαν κάνει στου του στο Πέραμα, αυτά που κάναν στι λαϊκές, αυτά τα που κάναν τα βράδια στο κέντρο τη Αθήνα που κυνηγούσαν, στο Λουκμάν, τη δολοφονία του Λουκμάν. Όλοι αυτοί λοιπόν οι χιλιάδε που ήταν το PIC. Ήξαναν πολύ καλά τι έκαναν. Δεν παραπλανήθηκε κανείς. Είναι ο πάτος της κοινωνίας. Υπήρχε και υπάρχει πάντα σε αυτόν τον τόπο. Από τους δοσίλογους του, της δεκαετίας του 40, από τους συνεργάτες της Χούντας και από τους μετέπειτα με διάφορες θέσεις και γραβάτες που έχουν φορέσει και συμπεριφέρονται με κόσμιο υποτίθεται τρόπο. Σύχαμα ο δολοφόνο, σύχαματα και όσοι τους ψήφισαν και τους ψηφίζουν. Το φίλο μας κομπιάσανε τελευταίο. Μαχητή σαν άνθρωπος, έκασε και πολέμησε και αφού είδαν ότι δεν μπορούσαν να τον κάτω γιατί είναι λιοντάροι, τον εμαχαιρώσανε. Θα γίνω μέρα που θα έρθει κι ανοίξεις το λουλούδι με στον κρεμό σου και πιο βαθύ τραγούδι Στη μαχαιριά που πέφτει εκείνο το βράδυ τέλειωσε η ζωή μας του Παύλου και η δικιά μας μαζί ε, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι πέρα από τον πόλεμο και τον ξεριζωμό που μπορεί να νιώθει και αυτό που προσπαθείς να γλιτώσεις από έναν πόλεμο ε, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι άλλο που να συγκλονίσει τον άνθρωπο από αυτό το να χάσει το παιδί σου Χάνει τα πάντα δεν έχει κανένα νόημα πια, τίποτα δεν έχει νόημα η ζωή και βιώνεις την πορεία και την απόλυτη μοναξιά. Όχι από την άποψη ότι δεν έχεις κόσμο, δεν έχεις ανθρώπους δίπλα σου. Αυτή τη μοναξιά ότι τελειώσανε όλα. Αλλά αναπνέεις. Είσαι εδώ. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν λόγια να περιγράψεις αυτό που νιώθει, που βιώνει ο γονιός. Με οποιονδήποτε τρόπο και αν φύγει το παιδί σου, αλλά πόσο μάλλον με ένα τέτοιο γεγονός. Γιατί δυστυχώ μετά έρχεται και το μίσο. Έρχεται το μίσο που δεν μπορεί να το χωρέσει το μυαλό ότι σου κάνανε τόσο μεγάλο κακό το μεγαλύτερο κακό που υπάρχει 11 χρόνια τώρα το ίδιο απλά μάθαμε να ζούμε με αυτό ενώ στην αρχή ήταν πάρα πολύ δύσκολο να, να το αντέξουμε 11 χρόνια τώρα είναι, έχει, έχει περάσει στο κάθε κύτταρο δεν, ο πόνος, η θλίψη, η οργή το, και η διαδικασία όλοι μέχρι να βρούμε τη δικαίωση, την κοινωνική δικαίωση όχι τη δικαίωση του Παύλου δεν θα δικαιωθεί ποτέ ούτε εκείνος ούτε εμεί. Όπω λέει η Μαγδαφίσα μετά έρχεται, δυστυχώς έρχεται το μίσος μια μεγάλη συζήτηση μπορεί να προκαλέσει αυτή η φράση ένας άνθρωπος που δεν είναι μαθημένος δεν περίμενε όλο αυτό έφτιαξε μια οικογένεια, ένας απλός άνθρωπος όπως οι περισσότεροι σε μια ήρεμη γειτονιά στην άκρη της πόλης στον Πειραιά. Ξαφνικά να συμβεί ένα τέτοιο γεγονό, τέτοιου μεγέθους ασύλληπτο και να πρέπει να περάσει ο ψυχισμός αυτού του ανθρώπου τη συγκεκριμένη εδώ μάνας από όλα αυτά τα μονοπάτια και να φτάσει και στη στιγμή που μισεί όσο δεν έχει μισήσει άνθρωπος δεν είσαι προετοιμασμένος για αυτό δεν είσαι προετοιμασμένος για τίποτα από αυτά που σου τυχαίνουν αλλά αυτό είναι μια φάση πολύ παράξενη που πρέπει κάποιο να βιώσει Η μάνα Μαγδαφίσα, η σύγχρονη η μαυροτημένη μάνα, είναι συνέχεια άλλων μαυροτημένων μανάδων σε αυτόν τον τόπο και δεν έχουμε και λίγε. Η καρδιά όλων μας όταν μιλάει, η οργή όλων μας όταν θυμώνει, τα δάκρυα όλων μας όταν ξεσπάει. Ο καθρέφτης μας είναι η ζεστή αγκαλιά της μάνας που έχουμε ή δεν έχουμε. Το στήριγμά μας και αυτό που έχουμε ανάγκη όλοι να στηρίξουμε, να προστατέψουμε. Και κυρίω όταν δεχόταν και δέχεται επιθέσει. Αυτή που μα δίνει και αυτό που δεν χορτένουμε ποτέ να παίρνουμε. Το 2018 είχαμε πάει στο σπίτι τη οικογένεια, στο Κερατσίνη, με τον Αποστόλη. Είχαμε κάνει μια συνέντευξη στο Real, ήμασταν τότε, με τη μαγγραφίσσα για το ραδιόφωνο. Έχουμε παίξει πολλέ φορέ, δεν θα παίξουμε σήμερα αποσπάσματα από αυτή τη συνέντευξη. Ακούμε κάποια άλλα από ένα φρέσκο ντοκιμαντέρ που κυκλοφορεί, αυτά τα ηχητικά που ακούμε. Και θυμάμαι όταν μπήκαμε στο σαλόνι, στον πρώτο όροφο, εκεί σε ένα διαμέρισμα πολύ μικρό στο Κερατσίνη, όπου μεγάλωσε ο Παύλο και όλη η οικογένεια. Όλη η τύχη ήταν με αφήσει, φωτογραφίε του Παύλου Φίσα. Δεν μπορούσε να δει τύχο σχεδόν. Και βεβαίω θυμόμαστε όλη την συμπεριφορά τη Μαγδα Φίσα, αυτά που μα έλεγε, ε, το βλέμμα τη, την ταραχή, γιατί κάποια στιγμή είχε και ταραχή, είχε πει διάφορα. και όποτε μιλούσε σε συνεντεύξεις ξανα, ξαναέφερνε και ξαναζούσε εκείνες τις στιγμές δεν είναι καθόλου εύκολο μπορώ να φανταστώ όλο αυτό αλλά τη, στην είσοδο είχε βγει έξω στο πλατήσκαλο και μας αγκάλιασε αυτή η αγκαλιά αυτή η αγκαλιά 11 χρόνια το ίδιο μήνυμα στέλνουμε και κάθε φορά το ίδιο πράγμα λέμε εμείς διαλέξαμε αυτό το δρόμο για να τιμήσουμε τον Παύλο και τους νεκρούς μας γενικότερα τον δρόμο Τη θύμησης, της μνήμης, να μην ξεχάσουμε, όχι τη βία. Ε, θα ήθελα να δω κάποια στιγμή πριν φύγω ότι ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας έχει καταλάβει τι σημαίνει φασισμός. Κάτι που σήμερα δεν γνωρίζουμε καλά. Και εμεί είμαστε εκεί. Ότι ο Παύλο έφυγε από χέρι φασίστα, νεοναζί φασίστα, Και ότι να μην το ξεχάσει η κοινωνία αυτό. Γιατί ήθελε πολύ απλά να περπατά ελεύθερο στη γειτονιά του. Να περπατά ελεύθερο. Γιατί ήταν ελεύθερο άνθρωπο. Αυτό πλήρωσε λοιπόν ο Παύλο. Όμω το βράδυ εκείνο, μαζί με τη ζωή του, αυτό που κέρδισε είναι η ελευθερία. Και αυτό που σκότωσε ο ίδιο είναι το φόβο. Ο φόβο είναι ο χειρότερο εχθρό για μένα. Ο χειρότερο σύμβουλο, μάλλον. Αυτό. Να μην φοβούνται και να υπερασπίζονται τα ιδανικά του και τι ιδέε του. Τότε η Μαγδαφίσα μα είχε πει πάρα πολλά, κάποια τα μεταδώσαμε, κάποια άλλα δεν τα μεταδώσαμε. Μα έλεγε ότι βγαίνει στο μπαλκόνι και ακούει τον Παύλο να έρχεται. Από τη γωνία, ακούγε τα βήματά του, τα άκουγε και έν ζωή όταν ζούσε ο παύλο, αλλά και μετά. Ακούγε την κάτω πόρτα να ανοίγει, μετά ακούγε την πάνω πόρτα να ανοίγει. Στο τέλος δεν άκουγε την πάνω πόρτα να ανοίγει. Και μα έλεγε ότι στο μπαλκόνι τότε, το 18 που ήταν Πέντε χρόνια μετά τη δολοφονία, δεν ξέρω να το κάνει ακόμα ε, Όταν έφτιανε καφέ το πρωί έβαζε δύο κούπες Καθόταν στη μία πλευρά η Μάγδα Στην άλλη ο Παύλος και τα λέγανε Είναι πολλές στιγμές, 34 χρόνια Τι να καμία δεν ξεχωρίζω Όλες είναι δικέ μα στιγμές Αυτό που έχω καταφέρει είναι ότι δεν έχω σταματήσει να έχω την επικοινωνία μαζί του Καθημερινά μιλάμε, λε, μιλάμε, μιλάω, αλλά εντάξει. Για μένα παίρνω και τι απαντήσει. Αυτό έχω καταφέρει να, να με κρατήσει κατά κάποιο τρόπο. Η συνεχή επαφή μαζί του σε καθημερινή βάση και ανάπτωσα ώρα. Εσύ αγέρα, πάψε πια να κλαί. Χρόνια μετά, 2024, έχουμε, 2013, μέσα στα μνημόνια, με μια οργή να ξεχυλίζει από παντού και σε πολλούς ανθρώπους αυτή η οργή είχε μετασχηματιστεί με αυτόν τον τρόπο: να ψηφίσουν φασίστε, να παραγνωρίσουν αγγιλωτού σταυρού, να παραγνωρίσουν την θεωρία του, φα... του θανάτου, γιατί αυτό είναι ο φασισμός δεν μοιάζει με καμία άλλη. Σκοτώνει ανθρώπου, δολοφονεί. Άλλωστε, του Μιχαλαιολιάκο ο, ο ίδιο είχε αναλάβει την πολιτική ευθύνη. Σε συνέντευξη που στο δώσει Χατζη Νικολάου στο ΡΙΑΛ τότε για τη δολοφονία. Και εκ των υστέρων ήρθε η επιβράβευση από του 500.000 συμπολίτε μα που ψήφισαν δολοφόνους και το ήξεραν. Θα κλείσουμε όλη αυτή την ενότητα με ένα τραγούδι Μίκη Θωδωράκη. Ο Γιάννη Ρίτσο είναι από τον Επιτάφιο. Φέρνει στο νου μια άλλη μάνα του 1936 που πάνω σε μια σανίδα είχαν τοποθετήσει οι συνάδελφοί του εργάτε. το άψυχο κορμί του Τάσου Τούσι, στα γεγονότα της Θεσσαλονίκης, η διαδηλώσει των καπνεργατών τότε, μεταξάς φασίστας και αυτός, ε, μια χώρα που βγάζει πάρα πολλούς σε όλες τις εποχές, με διάφορες μορφές και μουτσούνες και προσωπία. Ε, το είδα ο Ρίτσο αυτή τη σκηνή και έγραψε τον επιτάφιο. Εδώ είναι το Βασίληψη Αστέριμου από την Νατάσα Μποφιλίου για μια εκδήλωση που είχε γίνει πριν τρία, τέσσερα, πέντε χρόνια. Θυμάμαι και δεν έχει και σημασία χρόνια για τον Παύλο Φίσα. Είχαν ζητήσει από καλλιτέχνε να πει ο καθένα ένα τραγούδι. Νατάσα διάλεξε αυτό το τραγούδι. Κάθε στο πιάνο τη το λέει. Το ξέρουμε. Είναι το Βασίληψη Αστέριμου. Το έχουμε ακούσει από πολλέ εκδοχέ. Εδώ είναι η ίδια με τον λιγμό στη φράση. Αχ η λαλιά σου γιώκα μου Βασιλέψε σ' μου Βασιλέψε η πλάση Κι ο ήλιος σκουβάρι όλο μαύρο Το φέγκος του έχει μάσει Hoje mo espero na quem escudo Μεγάλοφο στο βάθο πλέι του δρόμου τα ματιά. στα σπλάχνα μου έχει δράμη. και ένα που ανασηκωθηκα το πόδι στέκε ακόμα. Φωσιλάρο λεβέντη μου μ' ανέβασε το χώμα σήμερα Ο Ρίτζος εδώ, ο Ρίτζος εδώ έχει γράψει κάτι που η Μαγδαφίσσα το κάνει. Ο τελευταίος στίχος, παιδί μου εσύ κοιμήσου και εγώ τραβάω στα αδέρφια σου και παίρνω τη φωνή σου. Η συνέχεια που λέγαμε και πριν, εδώ Ελληνοφρένια σήμερα 18 Σεπτέμβρη του 2024. 2, 11, 10, 88, 80, Είναι μέσα, σας περιμένει, εμφανίζεται και το βράδυ στο φεστιβάλ της Κνέα, θα τα πούμε μετά τι διαφημίσει αυτά. radio παπάκι είναι το mail του σταθμού του βλέπω εγώ αυτή την ώρα. Ο Δημήτρης Κύρκο ρυθμίζει. Θα πάμε να ακούσουμε διαφημίσεις και συνεχίζουμε αμέσως μετά. Ένας... Καλά το πάμε σήμερα. Ρωθάει να κορατήσει Τη τραγούδια παίξαμε πριν. Το πρώτο που παίξαμε ήταν Αλκίνο Ιωαννίδη. Το πάντα θα ξημερώνει. Το έχει γράψει η γιατρη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Αμέσω μετά ήταν το μυρολόι με τη φωνή τη Μαρία Φαραντούρη, Λιβανελή. Τούρκο. Με συνεργασίε πολλές και μεθοδωράκι κτλ. Η Νατά από φίλου είπε το βασίλειο Αστέριμου Αστέρη μου. Μυξηδοδωράκι Γιάννη Ρίτσο. Και εδώ είναι ο ύμνο τη Γιατί σήμερα. ανοίγει τις πύλες του, όπως λέμε, αυτή η κλεισέ φράση, για τέσσερις μέρες φέτος, το Φεστιβάλ ΚΝΕ, οδηγητή. Είναι ένα γεγονός που ξεκίνησε το 1975, 50 χρόνια, όσα και η μεταπολίτευση, είναι το μεγαλύτερο πολιτικό και πολιτιστικό γεγονός. Νομίζω αυτό το αναγνωρίζουν φίλοι προφανώς και αντίπαλοι, ότι καταφέρνει η ΚΝΕ, το ΚΚΕ, να στείνει όλη αυτή την τεράστια γιορτή, που γιγαντώνεται χρόνο με το χρόνο, Και έχει κάνει ακόμη και το πάρκο Τρίτς να φαίνεται μικρό. Ένα μεγάλο αχανή χώρο που με την ευκαιρία τον φροντίζουν κιόλα. Μια φορά το χρόνο γίνεται ένα καλό καθαρισμό τη ευρύτερη περιοχή. Έχει φτιάξει η ΚΝΕ ένα πολύ ενδιαφέρον ντοκιμαντέρ για αυτά τα 50 χρόνια του φεστιβάλ. Ο αριθμό 50 είναι εμβληματικός έτσι κι αλλιώ. Τα παιδιά τη ΚΝΕ έκαναν ένα ωραίο ντοκιμαντέρ που, ενώ είναι μεγάλο σε διάρκεια, έχει φοβερό ρυθμό. Σα προτείνω όσοι θέλετε και όσοι δεν είστε και τόσο φιλικά προσκυμμένοι να το δείτε, γιατί είναι με την ευκαιρία και μια αναδρομή τη μεταπολίτευση από συγκεκριμένη οπτική βέβαια. Μιλάνε όλοι οι γραμματεί και άλλοι τη κνέ, όχι όλοι, ο Θεοδωρικάκο δεν μιλάει και τι να πει άλλωστε, τα λέει τώρα με την πετυχημένη του πολιτική, στο Υπουργείο Ανάπτυξη ή πριν στην προστασία του πολίτη κτλ. κτλ. Μιλάνε αυτοί που έπρεπε να μείνουν και είναι εκεί. Ε, και μιλάει και ο πρώτος ε, γραμματέας της ΚΝΕ ε, Μάλλον ο γραμματέας που ήταν τότε ναι, Που έγινε το, το πρώτο φεστιβάλ το 1975 Που είναι ο Δημήτρης Γόντικας ε, το, το, το, το, το ντοκιμαντέρ αυτό έχει μαρτυρίες γενικότερα Και δείχνει και την εξέλιξη Ακόμη αναφέρεται και στα γεγονότα της διάσπασης Το 1990 με τον τότε γραμματέα Γράψα, δεν φοβάται δηλαδή να, να φέρει και όλα αυτά, και είχε ένα επιπλέον ενδιαφέρον και γι' αυτόν τον ε, λόγο. Το πρώτο φεστιβάλ έγινε στο Δημοτικό Γήπεδο Ζωγράφου. Ε, εκεί έγινε και φέτο μια εκδήλωση, πριν 15 μέρε. Έτσι κλείσαν οι εκδηλώσει μέχρι να, να ξεκινήσει σήμερα το κεντρικό. Θα ακούσουμε τι είπε ο Δημήτρη Γόντικα σε αυτό το ντοκιμαντέρ συγκινημένο, γιατί σε εκείνο το πρώτο φεστιβάλ συνέβη κάτι μοναδικό. Αυτό που μα έχει μείνει είναι. Η, η μεγάλη συγκίνηση και ο ενθουσιασμός η συμμετοχή της νεολείας ξεπέρασε κάθε πρόβλεψή μας αλλά εκείνο που ήταν το πιο συγκλονιστικό ήταν ότι σε αυτή την μεγάλη συγκέντρωση που έγινε μετά από 30 χρόνια παράνομης δράσης του κόμματος συναντήθηκαν όλες οι γενιές η, η, η, πρώτη, η, η γενιά των Των πρώτων κομμουνιστών από την ίδρυση του κόμματο. Η γενιά του Μάη του 1936, τη αχροναπίας του αγώνα ενάντια στην διχατορία του Μεταξά, η γενιά τη Εθνική Αντίσταση, του Δημοκρατικού Στρατού, η αλήγηση του αγώνα ήταν χιλιάδε αυτοί που είχαν πρόσφατα βγει από τι φυλακέ και τι εξορίε όπου πέρασαν τα καλύτερα χρόνια του εκεί, 15 και 20 χρόνια. Μαζί με τη γενιά. τις αντατρογικές πάλιες αυτό ήταν κάτι ε, συγκλονιστικό μπορεί να ακούει τώρα κάποιο που δεν είναι στον ευρύτερο χώρο αυτό που λέμε τη αριστεράς υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι του λαού περίπου 50%, 40%, 60% ανάλογα για τα εκλογικά ποσοστά ποιον έρχεται και ο μεσαίος χώρος που δεν τα ξέρει όλα αυτά και δεν μπορεί να πάει και κυρίως νέοι που δεν μπορούν να πάνε σε εκείνο το κλίμα εκείνη της εποχής δεν μπορούσε κανείς να πει κουκουέ πριν το 1974 Για 27 χρόνια ήταν παράνομο, δεν υπήρχε έντυπο, κρυβόντουσαν, τους κυνηγούσαν. Όσοι είχαν παππού και μπαμπά στο βουνό δεν μπορούσαν να βγάλουν άδεια οδήγησης, δεν μπορούσαν να σπουδάσουν, όλοι τρέχανε, είχαν παππούδες, μπαμπάδες στα ξερονήσια. Ήταν πολύ ιδιαίτερε συνθήκες, φρικτές συνθήκε και παρόλα αυτά δεν σκέφτηκαν πολλοί από αυτού και οι περισσότεροι να αλλάξουν κάτι. Έτσι λοιπόν το 75, σε ένα τέτοιο ξέσπασμα και σε ένα γήπεδο μέσα, αντάμωσαν όλε αυτέ οι γενιέ. Για αυτού που διαβάζουν την ιστορία από αυτή την πλευρά, ένα από αυτού είμαι και εγώ, το θεωρώ πολύ σημαντικό γιατί μαζεύτηκαν εκεί, μαζεύτηκε εκεί η καλή Ελλάδα. Θα το πω έτσι, όχι ότι οι άλλοι είναι κακή, αλλά νομίζω είναι πιο καλή αυτή η Ελλάδα που αγωνίζεται για τα παιδιά τη, που βγαίνει στο βουνό, που απέναντι στον κατακτητή πολεμάει, πεθαίνει. Μπαίνει φυλακή, εξορίζεται. Σε σχέση με την άλλη Ελλάδα που κρύβεται, καλή και αυτή δεν λέω, αλλά που κρύβεται με στο σπίτι για να περάσει μπόρα. Θα προτιμήσω αυτού που βγαίνουν έξω στην μπόρα. Η Ιωάννα Καρισιάνη, συγγραφέα, ναριογράφο, πολύ γνωστή. Έχουν κάνει και με τον Παντελβούργαρη πολλέ ταινίε. Η Ιωάννα Καρισιάνη ήταν τότε στέλεχο τη ΚΝΕ. Αυτό που είναι πολύ ισχυρό μέσα μου είναι το συνέστημα. Το οποίο ήταν πρωτόγνωρο και ήταν. Απρόσμενο, είστε πολύ νέοι και δεν μπορείτε ενδεχομένως να καταλάβετε τι είναι να μπορείς να πεις δυνατά τη λέξη σύντροφε τι είναι να μπορείς να συκώσεις φανερά τη γροθιά τι είναι να μπορείς να τραγουδήσεις μόλις σου τη φωνή να ξελαριγγιστείς και μόλις σου την ψυχή τα απογορευμένα τραγούδια και να συντονιστείς σε ένα ρυθμό και ένα παλμό Ε, υπέροχο, ελπίδα και ανεδιοτέλεια. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Λείπει πολύ από τι μέρε γιατί συντονιζόμαστε όλοι, αλλά συντονιζόμαστε στα like. Και κυρίω η νέα γενιά ε, έχει κάνει προέκταση τη καρδιά, τη του μυαλού, τη το κινητό που είναι ένα χρήσιμο εργαλείο, αλλά σε πολλέ περιπτώσει, τι περισσότερε νομίζω, έχει ξεφύγει. Εκεί λοιπόν δεν μπορούσαν ότι αυτέ τι λέξει να πούνε και ξαφνικά σε αυτό το ξέσπασμα μετά τη μεταπολίτευση, μετά την πτώση τη Χούντα, μπορούσαν όλα αυτά να συμβούνε. Και για μα είναι λίγο απλησίαστα, γιατί και εγώ στο θυμάμαι τον εαυτό μου τη λέξη σύντροφε, το ριζοσπάστι, δικαιώματα, διαδηλώσει. Μπορούσαμε με κάποιο τρόπο να τα κάνουμε ή ω μικρό τα παρακολουθούσε. Σε αυτό το ντοκιμαντέρ μιλάει και ο Σπυρό Χαλβατζή, και αυτός γραμματέα τη ΚΝΕ, και αναφέρεται στη, στη, στο φεστιβάλ του 1982. Το είπαμε και χτε, σαν χτε έφυγε από τη ζωή ο Μάνο ο οποίο ήταν πολύ αγαπητό, κομμουνιστή. Συνθέτης και πολύ αγαπητός γενικότερα με τις μελωδίες, τα τραγούδια που τα τραγουδάμε ακόμη και σήμερα όλες οι γενιές πια ε, ε, Ήταν στη Μόσχα, νοσηλευόταν και η, ο θάνατο του συνέπεσε με το φεστιβάλ ε, που γινόταν τότε το Σετέμβρη του 1982 Η ανακοίνωση έγινε από τα μεγάφωνα του φεστιβάλ και περιγράφει ο Σπύρος Χαλβατζής πως συναντήθηκε ένα μήνα πριν με τον ίδιο τον Μανολογίζο στη Μόσχα και Ποιος ήταν ο αντίκτυπος μέσα στο φεστιβάλ. Ήταν μια συγκλονιστική στιγμή όταν ανακοινώσαμε ε, την απώλεια το θάνατο του Μάνου Λοΐζου. Ένα μήνα πριν τον επισκέφτηκα στο νοσοκομείο στη Μόσχα. Οι γιατροί είχαν πει ότι είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση. Αποχαιρετώντας τον, του λέω «Μάνο, σε περιμένουμε στο φεστιβάλ. Σε περιμένει όλη η κναί. χαμογέλασε και λέει θα δούμε τι το απάντησα εμείς σε περιμένουμε και βέβαια έστρεψα το κεφάλι ε, γρήγορα γιατί είχα βουρκώσει συγκλονίστηκε ε, ο κόσμος στο περιστέρι όταν άκουσε ότι έφυγε από τη ζωή αυτός ο σπουδαίος άνθρωπος τη ανάρεχνες θα ακουγόταν Τέτοια ήταν η σιωπή όταν ο κόσμος άκουσε αυτήν την είδηση. Ε, σπουδαία προσωπικότητα, ένας καλλιτέχνης που πρόσφερε πολλά, ένας καλλιτέχνης ο οποίος όταν μιλούσε για την γνέ, έσταζε μέλη. Και με τις παρατηρήσεις του τις σωστές και με την φρεσκάδα του ανθρώπου, του δημιουργού. Ο Σπύρος Χαλβατζής λοιπόν μας περιγράφει και τη συνάντηση αλλά και το πώς έγινε η αναγγελία του θανάτου του Μάνου Λοΐζου μέσα στο φεστιβάλ. Σε αυτό το φεστιβάλ ήταν και ο Μίκης Θοδωράκης, ε, είχε ακουστεί, είχε μαθευτεί είδηση πια για το θάνατο του Μάνου Λοΐζου και ανεβαίνει ο Μίκης Θοδωράκης πάνω, θα ακούσουμε τι είπε και το ακούμε και για πρώτη φορά. Και στο ντοκιμαντέρα ακούγεται λίγο, στην αρχή, μετά από πάνω μιλάνε. Εδώ θα το ακούσουμε ολόκληρο και σε πρώτη όπως λέμε. Ευχαριστούμε και τα παιδιά της ΚΝΕ που μας το δώσανε, παγκόσμια και τα λοιπά μετάδοση. Το πρώτο τραγούδι το αφαιρώνω στο Μάνα Λοΐζο. το AUTHORWAVE I'm a τον βλέπετε, τον βλέπετε κανονικά πως κάνει και με τους στίχους και τα χέρια είναι εδώ μπροστά μας νομίζω που είσαστε στο ταξί στο λεωφορείο, στο σπίτι βλέπετε το Μίγκ Θοδωράκη να τραγουδάει αν και ήταν στη σκηνή του φεστιβάλ το 1982 στο Περιστέρι Ε, σήμερα ανοίγει τι πύλε του, λοιπόν. Όπω λέμε, από σήμερα για τέσσερι μέρε μέχρι και το Σάββατο περνάνε όλοι ό,τι υπάρχει στο καλλιτεχνικό στερεό μα, όλα τα επίπεδα. Δεν θα πούμε όλο το πρόγραμμα, θα θέλουμε 5-6 μέρε να πούμε το πρόγραμμα. Σήμερα, λοιπόν, ε, έχει στην κεντρική σκηνή Κώστας Τρυπολίτη. Ψάχνω για μια διέξοδο, γυρεύοντα μια λιώτικη ζωή. Αφιέρωμα στον Κώστα Τρυπολίτη, Διονίση Τσακνή Επιμέλεια, Ενορχήστρο Στιμίο Παπαδόπουλο, συμμετέχουν Φωτίνι Βελεσιότου, Β Μάκη Σεβίλογλου, Σεβίλογλου Διονύ Τσακνή, μετά έχει Κοινού θνητούς Δεν χρειάζεται, με τίτλο: Είμαστε τα, τα παιδιά που δεν κάθονται καλά. Φιέρομαι στο σύγχρονο κοινωνικοπολιτικό τραγούδι. Στην άλλη σκηνή, Φοιτητών και Νέων Εργαζομένων, Στις 9 Αποστόλει Μπαρμπαγιάννη, Τσολιά and the Cholia Band, εδώ ο δικό μα θα πάμε να τον δούμε. Μετά είναι η Πόλκαρ, μετά είναι η Μπαμποκόρο, μετά είναι η Γκυντήγκη, αυτή η σκηνή θα πάρει φωτιά απόψε. Τι δεν έχει, τα ανταπ comedy, μουζουράκι έχει και 10.30 στην Μαθητική. Στη λαϊκή έχει κορακάκι, εγώ δεν ζω γονατιστό. Σα στο στέλιο Καζατζίδι, καλά ξεκινάμε την πρώτη μέρα. Γιώργο Μαργαρίτη μετά, για να, όσοι έχουν μείνει όρθιοι να πέσουν τελείω κάτω. Και τι δεν έχει στη Διεθνούπολη συζήτηση, στο Στέκι αθλητισμού συζήτηση. Τι να σα λέω, στο στέκει κόκκινο αερόστατο. Οι κομμουνιστέ γενικώ έχουν κέφια και από σήμερα μέχρι την, το Σάββατο. πιστοποιημένα θα τα εκδηλώσουν και θα τα, θα τα δείξουν και όλοι όσοι θέλουν χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες πια δεκάδες χιλιάδες μαζί. Να ακούσουμε το πρώτο μέρος του λαού γιατί σήμερα είναι η ειδική εκπομπή, αυτό να μα πάει και στις διαφημίσεις. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλείς. Καλά. αποστολή δεν ξέρεις για τις κολόνες του χθες που υποκούλεις. Ξέρεις για το αύριο. Ε, όχι. Εμείς οι Έλληνες μπορούμε να πετύχουμε πολλά. Με μέτρο, με αυτοπεποίθηση, με τόλμη, με μετουσιώνοντας αυτές τις κολόνες του χθες στα θεμέλια του αύριο. Τι λέει. Ξέρω... Ξέρει για κάποια κολόνα; ή έτσι πήρε χωρί να ξέρει για κολόνε. Ξέρω για του σοβάδε του σήμερα που εξακολουθούν και πέφτουν στα κεφάλια μαθητών στα σχολεία και ασθενών στα νοσοκομεία. Τι θα κάνει μόνο ο Σοβάζο. Όσο σοβά είναι εκεί και ο ανακουραστή θα πέσει. Το γέρι του Τζίκι τι κάνει. Είναι GG GG στο δέντρο κάποια στιγμή ή πού πέφτει κάποια στιγμή, Για το πει, γιατί πέθανε. Οι σοβάδε, λοιπόν, είναι σαν τα τζήκη. Είναι ζωντανή οργανισμηάνω τα τζήκια. Δεν ξέρει πώ θα σου έρευ κεφάλι. Στη φιλτιάδε σήμερα έπεσαν σοβάδε στα κεφάλ μαθητών. Υπάρχει παρέμβουση τη εισαγγελή. Ωραία, τούβλα είναι οι μαθητέ. Με το σύστημα αυτό τούβλα τα κάνουμε. Έ, πε και σοβά από πάνω, ε, ωραία. Περάστε το και μια θερμοπρόσωψη να μην παίρνετε το κρύο. Μάλιστα. Τελική Μπαίνουμε πάστα, τέλο. Μπαίνουμε στην Εύση και κοιτάμε το ταβάνι μήπω και προλάβουμε κάτι. Ναι, κοιτά, το στο λέει επειδή έχετε γίνει αντίχρηστη. Να κοιτά ψηλά, να κοιτά το Θεό. Γι' αυτό κοιτά πάνω. Α, δεν. Και δε μήπω δεν προσεύχεστε. Έχει δει κάποιον που προσεύχεται να ρούρθει το τοβάνι στο κεφάλι. Ναι. Πέρα από τον Άδωνι που βλέπουμε το αποτέλεσμα, άρα υπολογίζουμε ότι κάποια στιγμή έγινε. Άλλων. Αλλά εδώ είναι μετά μαλαγαγε, δεν είναι άνευμαλαγα. Yes. PHONE Βγήκε λοιπόν την Παρασκευή ο Απόστολο Λίτρα και έχουμε και αποκλειστικό υλικό δικό μα, διότι την Παρασκευή μετά την αποφυλάκηση βρέθηκαν λοιπόν σε ένα μαγαζί για να τι να πάρει ο Απόστολο Λίτρα αυτό που για μα είναι εύκολο. Για εκείνον του έλειπε ένα καφέ, ένα χάμπογκερ, ένα μπέρκερ. Χαζε, φαγε, ο Τσελίνι, ναι, ναι, για μπέρκερ. Ναι. Ε, για μπέρκερ και στα μα. Ή ψώνησε και για εκείνη. Ρωτάω όταν. Ελπίζω να πει και για εκείνη γιατί το έχει στερηθεί στην παιδική ηλικία και τέλο πάντων τόσο ξέπλυμα προσπάθησε να κάνει. Δεν αξίζει ένα μπέρκερ, ένα τσί Όταν χρειάστηκε να σπουδάσω, δεν είχα χάμπορκερ, δεν είχα τσίμπερκερ, να φάω. Επίση, ο Καρανίκα στηρίζει, Κασελάκι, τον Αλέξη. Ο ηγέτη Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να γίνει ο Τσίπρα, αυτό είναι. Μήπω στηρίζει, μήπω ακόμα και τη Μενεγάκη. Γιατί να μην στηρίζει τη Μενεγάκη, τη Μενεγάκη όλοι τη στηρίζουμε. Α, Α σταμάτητα. Ε, όχι, από πάντα, εντάξει. Από μια ηλικία και μετά δεν στηρίζει, τάνει. Πάει, ευσύτευε, δεν πάει. Oh, πάει, Είμαστε δύο και ημερακλίδε, δύο... hello. Hello, αμέσω να μερακλίδε, εντάξει, ok, θα πάω. Στόχο των στο 5 βαθμών μείων στην Αθήνα παραπάνω. Εσθητή θερμοκρασία. Δεν λέω ότι θα ρίξω την παγκόσμια θερμοκρασία που έγινε και βάηρα. Ναι. Λέω ότι όταν έχει πάρα πολύ ζέστη, πηγαίνουμε όλοι στα δέντρα. Εκεί που έχει δέντρα να περπατήσουμε, γιατί είναι η αισθητή θερμοκρασία χαμηλότερη. Εκεί που είναι τα δέντρα, πε στο Δούκα, δεν είναι μικρότερη η αισθητή θερμοκρασία. Είναι μικρότερη η θερμοκρασία, χωρί αισθητή, η μικρότερη η θερμοκρασία και μάλιστα κατά πολλού βαθμού. Ε, Τι τώρα. Δήμαρχο το βγάλαμε. Δεν το βγάλαμε να μα μάθε ελληνικά, δεν το βγάλαμε καθηγητή. Καθηγητή είναι ήταν το εκεί που τον κάνανε καθηγητή. Δεν είναι θέμα ελληνικών αυτό, είναι θέμα ψυχιόδου γνώση. Υπάρχουν γραφήματα που είναι το καλοκαίρι όπου έδειχνε τη θερμοκρασία στην άσφαλτο, τη θερμοκρασία κάτω από τα δέντρα και τη θερμοκρασία σε περιοχή που είχε περισσότερα δέντρα ακόμη. Υπήρχε διαφορέα και 10 βαθμών. Τι είστε, τι θερμοκρασία. Μπορείτε να ασχολείστε με του δικού σα δημάρχου και να αφήσετε του δικού μα ήσυχου. Μην που Έχει. ο δικό μα θα γίνει και πρόεδρο του Πασόκ και πρωθυπουργό, εντάξει. Ο επόμενο πρόεδρο που θα επιλέξουν οι φίλοι και τα μέλη του Πασόκ μπορεί να είναι και ο επόμενο πρωθυπουργό χώρα. Ναι, ναι, τώρα που το έφυξε, ο δικό μα δήμαρχος, ο Αγγελούδη, έχει προχωρήσει στην. Ξέρουμε τι Αγγελούδη είναι κι αυτό. Ιδιωτικοποίηση τη καθαριότητα τη πόλη, δίνοντα σε ιδιωτική εταιρεία τη σάρωση των δρόμων, την αποκομιδή ογκωδών απορριμμάτων και το πλήσιμο των κάδων. Στην πρωτοπορία η Θεσσαλονίκη και πάλι με την ιδιωτικοποίηση τη καθαριότητα. Τέλεια. Τώρα με το μετρό, ποιο σα πιάνει, εσά. Μια η κάδη καθαρή, τα. μια τα μετρό. Έρχονται οι κυλιόμενοι διάδρομοι στην Δεν το έχετε καταλάβει. Βγάλε, ναι, βγάλαμε και πώ θα είναι το εισιτήριο. Βγάλαν το εισιτήριο θα... πριν βγάλουμε το τρένο. Ναι. Πρώτα έχετε εισιτήρια. Θα σα βάλω να πάρετε και διαρκεία σε λίγο. Ναι, ακριβώ. Να και το χαλί μα. Θα βάλουμε τι διαφημίσεις σε λίγο. Έχουμε δύο λεπτάκια. Θα απαντήσω και σε μια ερώτηση εδώ. Μια κυρία μου στέλνει. Τι έχετε πάθει και λέτε σήμερα για την ναι, διάφορα τέτοια. Η αφορμή, αυτά που λέμε, είναι αυτό που είπαμε. Λέει κι άλλα αυτή η κυρία. Δεν τα διαβάσω. Η αφορμή είναι τα 50 χρόνια του φεστιβάλ. Αλλά θα σα απαντήσω, επειδή θέλω να είμαι και γιατί λιβάζει και το κουκουέ μέσα και τα λοιπά. Ναι, κάνουμε αναφορά στο φεστιβάλ τη ΚΝΕ, κάνουμε αναφορά στην ΚΝΕ, κάνουμε αναφορά πολλέ φορέ στο κουκουέγεννα. έναν πολύ απλό λόγο και θα σα το πω καθαρά. Γιατί το κουκουέγεννα είναι η αξιοπρέπεια του ελληνικού λαού. Γι' αυτό κάνουμε αναφορά και συνεχώ και όποτε χρειάζεται και στι διαδηλώσει που γίνονται και στι κινητοποιήσει που γίνονται και στα, ε, στα όσα κατακτάει αυτό ο λαό. Και στην αδικία που συνέβη από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά σε αυτόν τον τόπο, αυτοί που αντιστάθηκαν να πάνε στι φυλακέ και αυτοί που συνεργάστηκαν με του κατακτητές φασίστε να διαφεντεύουν τη χώρα και τα εγγόνια του να δολοφονούν σήμερα και να κουνάνε και κεφάλι, σαν να μην συνέβη τίποτα απολύτω. Ενώ σε όλε τι χώρε πλήρωσαν οι δοσύλλογοι συνεργάτε, εδώ έγιναν υπουργοί, πρωθυπουργοί, έγιναν βουλευτέ, έχουν την οικονομική εξουσία στα χέρια του γι' αυτό. Έτσι λοιπόν, φεστιβάλ τη ΚΝΕ στην κυρία Φιερωμένο, αύριο να πάτε. Είναι πάρα πολύ ωραία. Την, την Πέμπτη έχει Βασίλη Παπα Κωνσταντίνου. Έχει και τι δεν έχει δηλαδή. Έχει Σπυρογραμμένο, Νεφέλη Φασούλη, Δημήτρη Μουστάκη, Μιστακίδη, Μιστακίδη Έχει στη λαϊκή σκηνή Γιάννη και Ασπασία Στρατηγού. Και ένα φιέρωμα στο Δημήτρη Μητροπάνο με την Μπέγκη Ζίνα και το Δημήτρη Μπάση. Αυτά αύριο την Πέμπτη μαζί με άλλα. Αλλά. Το Σάββατο είναι η κεντρική μέρα του φεστιβάλ, θα μιλήσει ο Κουτσούμπας και ο Κοτσαντής από την ΚΝΕ και το κουκουέ και μετά έχει αφιέρωμα ε, στα 50 χρόνια του φεστιβάλ ΚΝΕ οδηγητή επιμέλεια Οδυσσέας Ιωάννου, ενορχίστρος της Τιμιος Παπαδόπουλος, είναι και ο βασικός μουσικός του Θάνου Μικρούτσικου. Τράγουδου Νωρίτα Ντονοπούλου το Σάββατο αυτά. Επαντέλη Σταλασσινό, Κώστα Στομαίδη, Γιάννη Κότσιρα, Γιώργο Μεράτζα, Γιωτανέγκα, Γιώργο Νταλάρα, Βασίλη Πόπα Κωνσταντίνου, Μιλτό Πασχαλίδη, Απόστολο Ρίζο, Διονύη Τσακνή, Νεφέλη Φασούλη. Αυτά για τα 50 χρόνια θα τα πούμε και αύριο. Σήμερα έχουμε Απόστολη Μπαρμπαγιάννη, τον τζολιά μα εδώ. Θα πάμε να τον δούμε 9,5 ώρα. Σα ευχαριστούμε. Διαφημίσει κλείνουμε για σήμερα. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο. Γεια σα.